Φίλε και φίλοι του Red Music Heaven, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή X Libris και στα μικρόφωνα του σταθμού ο Mike Booklover θα σας κρατήσει συντοροφιά για τις επόμενες δύο ώρες και θα έχουμε μια συζήτηση, όπως πάντα για τη λογοτεχνία, για τα βιβλία αλλά σήμερα έχουμε μαζί μας και μια καλεσμένη Καλησπέρα Ξένια. και από μένα. Η Ξένια είναι φίλοι μα, είναι μαθήτρια γυμνασίου έτσι δεν είναι Ξένια ναι. και ε, ασχολείται όπως και πρέπει να ασχολείται κάθε παιδί κατά τη γνώμη μου, με τη λογοτεχνία. Και μαζί της θα συζητήσουμε πώς βλέπει τη λογοτεχνία, ποια πράγματα της αρέσουν και θα μας βοηθήσει μόδος και τις ιδέες, κάποιες δικές της ιδέες για τις μουσικές επιλογές και ε, έτσι σήμερα θα έχουμε λίγο διαφορετική μουσική επένδυση στην εκπομπή. Αλλά αυτά αυτά θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Ελπίζω η εβδομάδα όλων σας να ήταν καλή παρά τα, ε, τα προβλήματα του καιρού. Νομίζω παντού είχαμε βροχές, καταιγίδε και μάλιστα το τελευταίο Σαββατοκύριακο. Είχαμε και πολλά προβλήματα, ιδιαίτερα εδώ στην περιοχή μας, με πλημμυρισμένα ποτάμια, με καταστροφές ακόμα και ιστορικών μνημείων για όσοι δεν ενημερωθήκετε από τις ειδήσεις. Κατέρευσε το γεφύρι της Πλάκας ένα από τα αρχιτεκτονικά ας πούμε, σημαντικότερα πέτρινα γεφύρια ε, όχι μόνο της Υπύρου, αλλά και των Βαλκανίων. Και Άρα χωριά ε, κενώνονται που βρίσκονται κοντά σε ποτάμια. Ένα δύσκολο από κυρικής άποψης από το Κυριακό. Ε, ας ελπίσουμε όμως ότι οι εσείς που μας ακούτε είστε καλά και ότι η εβδομάδα που μας πέρασε ε, ήταν καλή για σας να το πούμε, να το πούμε έτσι. Ξένια τι λες, πάμε να ακούσουμε το... την πρώτη μας επιλογή <μπάμε> σήμερα. Πάμε λοιπόν. Like a red, red rose That's newly sprung in June Oh, my love is like the melody That's sweetly sung in tune As fair art thou, my bonnie lass So deep in love I Till all the sea's gone dry Till all the sea's gone dry My love And the rocks melt away the sun And I will love thee still my dear While the sands sun's life shall run And fair fare the wheel while, and I will come again my love though it were ten thousand Ήταν το Red Red Rose, ένα κόκκινο, κόκκινο τραντάφιλο του Robert Burns. Οι παλιότεροι από εσά και όταν λέω παλιότερη δεκαετία του 90, εδημάστε και εκείνη τη διαφήμιση που είχε αυτό το ποίημα του Σκοτζέζου Robert Burns και πόσο είχε γίνει τη μόδα τότε. Όμως ε, σήμερα θα, η επένδυση τη εκπομπή θα είναι, τι θα είναι ξένια? Για τη λεγοτεχνία για την ποίηση. Και θα είναι μελοποιημένη ποίηση. Θα μου πείτε... Όλα τα τραγούδια δεν είναι ποιήματα. Όχι ακριβώς. Όταν λέμε μελοποιημένη ποιήση, εννοούμε τραγούδια, μουσική, η οποία έχει γραφτεί εκ των υστέρων. Δηλαδή, μουσική που έχει πατήσει ε, πάνω σε ένα πείμα και όχι κάποιοι στίχοι που γράφτηκαν εξ αρχής με σκοπό να γίνουν τραγούδι ή να ταιριάξουν ε, σε, κάποια, σε κάποια μουσική. Τώρα ζητάμε για πείματα που ήταν... Που είχαν εκδοθεί σαν ποίηματα και εκ των υστέρων έγιναν, yeah, ε, τραγούδι. Έτσι, έγιναν τραγούδι. Και φυσικά πέφτει και το άλλο είδο, το οποίο δεν έχουμε σήμερα, έχουμε την απαγγελία. Ε, την απαγγελία ποίηματων, πολλέ φορέ από γνωστού, ειδοποιού ε, και όλα, mm. και με μουσική υπόκριση. Ε, υπόκριση ε, σήμερα όμω θα έχουμε τραγούδια. Και θα εκπλαγείτε, υπάρχουν και ξένα τραγούδια και ελληνικά, και ειδικά στα ελληνικά τραγούδια, να το πω έτσι, θα εκπλαγείται. Ε, τραγουδία πάρα πολύ γνωστά με τα οποία έχουμε μεγαλώσει οι περισσότεροι ε, είναι ποιήματα που έγινε στη συνέχεια τραγουδία Σε μια σέριξες μια ματιά στην Βλέλης, ναι. νομίζω είδες αρκετά γνωστά, έτσι ναι, ναι. δεν είναι έτσι. Ε, Εδώ πρέπει να συνεχίσουμε όμως να καλησπερίσω τους... όλους τους Ακροτέστος που μα ακούνε Να καλησπέρισω τον Στέλιο Κολινιάντη Που είναι και εδώ στο τσάτ Τον Golden Bee Τον Κάπτεν Μόργαν προηγουμένω κάπου πήρε το μάτι μου και τον Χόρχε Και φυσικά να καλησπέρισω και την Έλενα Την Ευελίνα και την Τία Που μας ακούνε και αυτέ σήμερα έτσι λοιπόν, ε, Ξένια, σήμερα ε, θα πούμε κάποια πράγματα για τη λογοτεχνία. Να ξεκινήσουμε λίγο ε, με τη σχέση τη δική σου, με τη να. λογοτεχνία. Ε, εμένα η μητέρα μου από μικρή με υπερώτη, να ασχοληθώ με τα βιβλία γενικά γιατί ο κόσμος των βιβλίων είναι κάτι ξεχωριστό και συνταξιδεύει κάθε φορά. Από κάθε βιβλίο γνωρίζει κάποια ιστορία και κάθε βιβλίο είναι σαν μια νέα εμπειρία Οπότε άρχισα από μικρή να ασχολούμαι Διάβαζα διάφορα στην αρχή λογοτεχνικά για παιδιά Και στη συνέχεια ασχοληθήκα και για εφήβους ε, Τώρα με το σχολείο το έχω παραμελήσει λίγο Αλλά από ό,τι βρίσκω χρόνο Ασχολούμαι γιατί μου αρέσει και ξεχνιέμαι αρκετές φορές και όπως είπατε και εσείς τελευταία ε, έχω βρει ε, παρέα και από την πίση που μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι κάτι διαφορετικό και πιστεύω είναι λίγο πιο μαγικό από τη λογοτεχνία. Είναι το πάντρημα των λέξεων που κάνει καθυπητής και διάφορα άλλα τέτοια. Πάρα πολύ ωραία. Θα σε ρωτήσω αρκετά για την ποιήση μετά, για ωραία. την προσωπική σου εμπειρία, γιατί όπω ξέρουν τα κτική μας ακρατές εγώ, εδώ πέρα έχω δηλώσει ότι με την ποιήση εγώ δεν είμαι και τόσο πώς να το πω ε, έτσι, δεν είμαι εξοικειωμένο. Ε, ελάχιστα ποιήματα που έχω διαβάσει και κυρίω εγώ τα ποιήματα μέσω των τραγουδιών τα, τα γνωρίζω. Στην ουσία, αν ψάξεις εδώ τη βιβλιοθήκη, το μόνο ποιητικό που θα βρει και δεν, το έχω α, το άξιονιστή του, yeah. ο που, που και αυτό πρώτα από το τραγούδι το γνώρισαν. Όμως πάμε να ακούσουμε ένα άλλο μελοποιημένο ποίημα από ένα μεγάλο μας σπίτι. Και ακούστε το και θα του πούμε μετά ποιο yeah. είναι, έτσι δεν είναι. <ΣΣ> ta ymu thaluna shufaru Ως Ωραία τραγούδια, δεν ξέρω Ξένια, Συμφωνώ. θα ενημερώσει το κοινό μα ε, για το τραγούδι. Βέβαια, ήταν το πρωινό άστρο του Γιάννη Ρίτσου. Και ήταν σε μουσική του Μιχαήλ Ινταλνουδάκη και η ερμηνεία εδώ ήταν από τη Σοφία. Μιχαηλίδου ε, Ήτανε, δεν ξέρω αν είναι τα πιο γνωστά Βίστε. σας Έτσι Είσαι ε, ε, ε, ε, ε, το έχεις ξένει Ε, ξένα, έτσι, ξένα, ξένα, ξένα, ξένα. Ξένα, έτσι, είναι, είναι σχετικά γνωστό Και ήταν όντως ένα, δεν ήταν τραγούδι Ήταν πίμα, πάνω στο οποίο Ήρθετείτε ο, ο συνθέτης μετά και το μελοποίησε Όπως λέμε ε, Το τέριαξε πως... Να το το μελοποίησε, μελοποίησε, δεν ξέρω. <laughs> Νομίζω ότι είναι και ο πιο δόκιμο όρο να πούμε το μελοποίησε. Ε, είμαστε λοιπόν εδώ, για όσου συνδεθήκατε τώρα και μα ακούτε. Είμαστε εδώ με τη φίλη μα, την Ξένια, η οποία θα μα μεταφέρει τι δικέ της εμπειρίε και απόψει για τη λογοτεχνία. Από ό,τι μας είπε τον τελευταίο καιρό ε, ασχολείται κυρίως ε, με την πίεση. πίεση. Και, έτσι, έχει βρει έτσι ε, πώς να το πω ένα, μια πνευματική ανάταση να τολμήσω να το πω έτσι. Έστον ναι. ε, ενδιαφέρον ναι, στην ναι. πίεση. Ε, να ρωτήσω κάτι. Την πίεση ε, καταρχάς όλοι φαντάζομαι ότι γνωρίζουμε πρώτα απ' όλα μέσα από το σχολείο. Ναι. Έτσι μέσα από τα αναγνωσματα του σχολείου. Ε, Πώς έκανες, πώς έκανες το βήμα, να το πω έτσι. Ε, εγώ αρχικά, όπως συμβασχολούμουν με τη λογοτεχνία. Όμω έχω μια φίλη η οποία τώρα σπουδάζει, είναι φιλόλογο και η παρέα μαζί της με έκανε να γνωρίσω την ποίηση, καθώς αυτή ασχολούνταν πολύ και έγραφε δικά της ποίηματα και τυχαία κάποια μέρα ανέβασα ένα ποίημα τη και έπεσε σε αυτό, το διάβασα. Εγώ όπως και πιστεύω πολλοί κόσμοι έχουν τη γνώμη ότι η ποιήση είναι τα ποιήματα με, το, με την ομοιοκοταληξία ενώ τώρα τελευταία έχει αλλάξει η, η, η αντίληψη αυτή, η ποιήση δεν είναι ανάγκη να έχει ομοιοκοταληξία ε, απλά είναι στίχοι ε, συμπυκνωμένοι να το έλεγα έτσι ε, ναι, και όπως σας είπα από αυτήν γνώρισα την ποιήση με παρότερνε βέβαια να διαβάσω και κάποια βιβλία και είχα μείνει έκπαικτη από το αποτέλεσμα που είχε σε μένα καθώς δεν μπορούσα να ξεκολλήσω ήθελε συνεχώς να διαβάσω και άλλα και άλλα και μου εξήγεσαι και αυτή πως ε, η ποιήση αν σε κερδίσει μετά δεν σε αφήνει mm. ε, και Εδιαφέρεια. τώρα... Έχω απαραμελήσει λίγο τη λιγοτεχνία, καθώς με τρεβάει πιο πολύ η ποιήση. Η ποιήση. Έφτετε αυτό που είπε η Ξένια τώρα, ξέρετε, μου θύμισε το γνωστό στίχο από το Hotel California. You can check out any time you like, but you can never leave, έτσι δεν είναι. Yeah, <laughs> ναι. Δεν τυράζει. Συγγνώμη για τα αγγλικά, αλλά νομίζω οι περισσότεροι από τις φακορατές μας... Κάτι λίγα αγγλικά ξέρουν. Ε, Πάντω ε, το έχουμε συζητήσει και άλλε φορές ξένια ε, mm. στι εκπομπέ και το συζητάμε και εδώ πολλές φορές στο τσάτ με τα παιδιά, ε, διαπιστώνουμε ότι η ενασχόληση με τη λογοτεχνία και πολύ μάλλον mm. με την πίεση, τελικά δεν οφείλεται στο σχολικό περιβάλλον. Δηλαδή, ε, ελάχιστος έχουμε βρει που να μα είπαν ότι αγάπησαν τη λογοτεχνία ή αγάπησαν ακόμη περισσότερο την πίεση μέσω από τα ποιήματα. Mm -hmm. Στο σχολικό ήθελα να σε ρωτήσω, ε, από τα δικά μου τα, τα σχολικά χρόνια, έχει αλλάξει καθόλου η διδασκαλία της ποίησης στο σχολείο. Ε, όχι, βασικά δεν διδάσκεται ποίηση στο σχολείο. Υπάρχει το μάθημα λογοτεχνία, mm -hmm. το βιβλίο των κειμένων δεν έχει μέσα ποίημα, το μπορεί να έχει δύο-τρία ας πούμε, γιατί θεωρείται ότι η ποίηση δεν είναι κατηβατό και δεν θα μπορεί να γίνει κατανοητό από μαθητές, οπότε αρκούνται στο να διδάσκουν λογοτεχνία οι καθηγητές, και δεν πιστεύω πως κάποιο παιδί θα αγαπήσει τη λογοτεχνία ή την πίση μέσα από το σχολείο γιατί γίνεται κάτι αναγκαστικό ας πούμε για το παιδί και δεν του αφήνει τα περιθώρια να, να αγαπήσει τη λογοτεχνία όπω θα έπρεπε και να ασχοληθεί με αυτό με ελευθερία. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και όπως ε, καταλάβατε επιβεώνοτε και αυτά που λέγαμε και στις ε, προηγούμενες, ε, προηγούμενες εκπομπέ μας και που έχουμε ασχοληθεί με το θέμα τη πώς θα κάνουμε τα παιδιά να αγαπήσουν τη λογοτεχνία δεν, δεν συμβάλλει το, το σχολείο καθόλου πάμε όμως να ακούσουμε το το επόμενο μελοποιημένο ποίημα το οποίο μου το σύστησε η ξένια ομολογώ ότι πρώτη φορά το άκουσα κι εγώ για άκουστε το κι και πείτε μας εδώ στο τσάτ ή αφήστε μας μήνυμα αν σας αρέσει Τα έω σιωπηλά τα μάτια μου να μην φοβηθεί την αντίσο. Αυτόν ουρανός, τα ουρανό στα ζούμε ζωή. Είμαστε μπροχή, χρειαστεί γη. που χάνωμαστε ανάμεσα στο πώ και στη βροχή. Θα είσαι σκύκλο, ανάμεσα στον ήλιο και στη μη. Κύβου μυστηχού τώρα πώ περνά. Του πελάργου σώμα θα πετά. Του κόμικε κι μηδά. στο φω και στην πρωτή. Τα είσαι σκυλή. Πάτα μέσα στο δίλιο και στη γη. Τα είσαι σύνη. Είμαστε πανιά στα δυχτά πέρσικά χαλιά, οι ψυχέ πω έξαν ψήνα, είμαστε πανιά στα περσικα χαλια οι ψυχε πω εξαν ειμαστε πανια στα περσικα χαλια Μη τα να προχωρά, να μ' τα στα συνέπαφου περπατά. Να μ' αγαπά, μισθά, μάντα ένα μάτι. Λίσο το καλό ταξίδι καλό Υπότιτλοι AUTHORWAVE Μάλιστα, ανάμεσα στο φως και τη βροχή, λοιπόν, σε στίχου του Γιώργου Παπαδόπου... Παπαδόπουλου. Παπαδόπουλου. Πάρα πολύ ωραία. Δεν το, ομολογώ δεν το έξερα, ξένια ε, μου το έμαθε να το πω έτσι και νομίζω και η στίχη, αλλά ναι. και η μελοποίηση. Ω, ωραία ήταν. Ναι. Εσύ που το αναγάλυψες έτσι <laughs> για να... Βασικά ε, από τον πατέρα μου το άκουγε Α, και πολύ ωραία. μου το σύστησε. Ναι, ναι. Είδατε αυτό που λέμε και θυμηθείτε και τι είπε η ξένια προηγουμένω. Ε, οι γονεί ε, παίζουν ε, πολύ σοβαρό ρόλο σε αυτό. Αν οι γονεί ε, ακούνε, διαβάζουν, ε, ενδιαφέρονται, μοιραία ακολουθούν και τα παιδιά. Α. Και εδώ είναι το παράπονο που διαπιστώσαμε και το έχουμε πει και ένα φορές ότι ένα τέτοιο, ρόλο, ένα τέτοιο ρόλο θα έπρεπε να παίζει και το σχολείο. Γιατί δεν είναι μόνο γραφή και ανάγνωση, έτσι. Ε, Στο δημοτικό ίσω ναι αλλά από εκεί και πέρα ανάγνωση δεν είναι μόνο να αναλύουμε το κείμενο, έτσι δεν είναι Ναι, όσο μεγαλώνουμε θα έπρεπε το σχολείο γενικά να μας ανοίγει τους ορίζοντες και κάθε μαθητής να συνειδητοποιεί τι του αρέσει να κινείται προς μια κατεύθυνση ας πούμε να καλλιεργεί τα, τις αρεσκίες του γενικά ας πούμε, να γνωρίσει μέσα από το σχολείο τα ταλέντα του και κάποιος που μπορεί να ενδιαφέρεται στη λογοτεχνία το σχολείο να τον βοηθήσει να επεκταθεί και να μάθει περισσότερα γι' αυτό όχι να καταπιέζονται οι μαθητές στο σχολείο και να, στο τελ, στην τελική να, μασί, να μισήσουν τα μαθήματα και Σωστά. να... πουν να δεν μπορώ να ασχοληθεί άλλο Έτσι. Ε, και εδώ είναι το... Το ζήτημα, γιατί ε, αυτό ο πώς να το πω, ο φορμαλισμό, δεν ξέρω αν είναι ο δότημο όρο, αλλά θέλω να το πούμε έτσι, αυτό ο φορμαλισμό που υπάρχει στη διδασκαλία των κειμένων και τη πίεση, μάλιστα 15ο χρόνια, και να είμαι μαθητής, κάναμε κάποια πείματα. Mm. Αρκετά ποίημα θα λέγαμε, αλλά πραγματικά μα έβγαζαν και του βγάζαμε το λάδι, γιατί το ζητούμενο δεν ήταν ε, τι θα μα μείνει, ε, τι θα καταλάβουμε, τι θα αυτό το ποίημα, ήταν να αναλύσουμε τι συλλαβέ, να αναλύσουμε του στίχους να ψάχνουμε να βρούμε. Γιατί το λέει έτσι η κοινοποίηση, πώ το λέει έτσι, να χάνεται όλη οι ροή ε, του ποίηματο και το ίδιο κάναμε και στα κείμενα. Και αυτό που λέει η Ξένια θα ήταν και μια ωραία ιδέα, δεν ξέρω κατά πόσο είναι υλοποιήσιμη, φιλόλογο. Δεν, ε, δεν είμαι όπως ξέρετε αλλά δεν ξέρω αν θα έπρεπε η φιλόλογοι θα έπρεπε ε, τα νέα μυαλά που υποτίθεται ότι οι κυβερνούν το Υπουργείο Παιδείας να το δούνε. Ε. Δηλαδή είναι απαραίτητο ο μαθητής να παιδεύεται πάνω από συγκεκριμένα επιλεγμένα ε, δηλαδή αν θα γράψει μια περιλήψη έχει σημασία να είναι από συγκεκριμένο κείμενο δηλαδή δεν θα μπορούσε ο μαθητής να επιλέξει ένα δικό του κείμενο ένα πείμα και να το παρουσθέξει και πάνω σε αυτό να κάνει την εργασία του την περιλήψη του ή ό,τι άλλο απαιτεί α πούμε ε, το... δεν θα ήταν καλύτερα έτσι ε, Ναι, γιατί ο μαθητής που θα αγαπούσε αυτό που θα έκανε περιλήψη όπως είπατε ή θα ασχολούν θα το παρουσίαζε καλύτερα και δεν θα είναι κανοζόταν απλά να Α πούμε από συνθέσει ένα κείμενο να βρει τις τεχνικές. Έτσι χάνατε και το συνέστημα του αποσπάσματος ή του κειμένου. Ε, γενικά εγώ θα ήθελα να γνωρίσω στους μαθητές μου την πίση και γενικά στους φίλους μου. Αλλά δεν μου δίνει ευκαιρία καθώς ε, οι φιλόλογοι μας διδάσκουν συγκεκριμένα κείμενα που θεωρούν αυτοί βατά και ότι θα αρέσουν στους μαθητές. Και δεν μας δίνεται η ελευθερία να επιλέξουμε κάτι που μας αρέσει εμάς και να το παρουσιάσουμε στην τάξη. Mm, δεν ξέρω πόσοι από εσά που μα ακούτε είστε φιλόλογοι, αλλά ορίστε. Ε, και παίρνετε και ωραίε ιδέε, πιστεύω, για το πώ μπορείτε να κάνετε καλύτερο mm. το μάθημα, έτσι, δεν είναι, α και... πούμε, αν. Συγγνώμη mm -hmm. που okay. ε, ε, φιλόλογό μου μια μέρα μα έλεγε την επόμενη φορά, φέρτε ό,τι σα αρέσει και απαγγείλτε το συντάξι ή διαβάστε, θα ήταν το καλύτερο μάθημα για μένα. Δηλαδή θα ερχόμουν με τόση ώρα εκεί στο σχολείο. Μόνο και μόνο για να κάνω αυτό Α, έτσι είναι ε, βλέπετε και είπε κάτι πολύ σημαντικό η ξένια προηγουμένως συνέστημα, ναι. έτσι γιατί μην ξεχνάμε ότι ε, μιλάμε, μιλάμε για παιδιά ε, τα παιδιά είναι πιο συναισθηματικά Κακό βέβαια και εμείς οι μεγαλύτεροι, να το πω έτσι, έπρεπε να είμαστε λίγο περισσότεροι συναισθηματικοί και όχι τόσο <laughs> πραγματιστές, έτσι δεν είναι ξένοι, θα ήταν καλύτερο. Ναι. Και ειδικά όταν συζητάμε τώρα για γυμνάσιο και για λύκιο, μιλάμε για παιδιά πάνω στην εφηβεία και είμαι σίγουρο ότι όσοι μας ακούτε, έφηβοι χρηματίσατε, έτσι. Είναι... Περάσαμε όλη την εφηβεία και δεν ξέρω πόσο εύκολα ή δύσκολα ξεχνάτε εσείς, αλλά εγώ θυμάμαι ε, ότι στην εφηβεία ήμασταν συναισθηματικοί. Πολύ είμαστε yeah. από ό,τι είμαστε τώρα. Έτσι, δεν είναι. Λοιπόν, ας βάλουμε λίγο συνέστημα και σε αυτά που, δι, που διδάσκουμε. Ξέρετε κάτι, έχω γνωρίσει, ε, ξένη, έχω γνωρίσει και είχα την τύχη να γνωρίσω εξαιρετικού μαθηματικούς Mm. που έκανε τα μαθηματικά που κατάφερναν ακόμα και στα μαθηματικά έτσι στην ε, πιο ε, πώς να το πω πραγματιστική, στην πιο φορμαλιστική, έξω, πώς το πούμε επιστήμη και όμω κατάφερναν και μας κινούσαν το ενδιαφέρον, έβγαζαν συνέστημα στα μαθηματικά δεν ξέρω ε, κατά πόσο αυτό είναι δύνατο ε, Και όμως είναι, δεν είναι πολλοί που το καταφέρουν αυτό Και όμως είχα την τύχη να έχω μαθηματικούς που κατάφερα να βάζουν συνέστημα μαθηματικά Πόσο δύσκολο είναι πια οι φιλόλογοι να βάλουν λίγο συνέστημα σε Φεβαίως. αυτό που κάνουμε ε, Πιστεύω ότι είναι κάτι πιο εύκολο Καθώς το κείμενο το ίδιο σου δημιουργεί συνέστημα Και ο φιλόλογος έρχεται από πάνω και να, σου λέει να βρει τεχνικές, να το αναλύσει τις παραγράφους και γενικά και απλά χωρίς το κείμενο σε κομμάτια και στο τέλος ξεχνάς και τι θέλει να σου πει, το νόημα του, ποια είναι Ακριβώς. η ιστορία ας πούμε. Επιμέ, επιμένουμε πολύ περισσότερο, να το, το, η ουσία του λάθους, επιμένουμε περισσότερο στον τύπο ή μάλλον ασχολούμαστε αποκλειστικά με τον τύπο και το επιμέρους και χάνουμε την ουσία ναι. και την ολότητα. Μάλιστα, πάμε στο επόμενο μελοποιημένο μας πείμα για σήμερα. ένα μικρό προβληματάκι εδώ με τη ρηγογράφηση μισό λεπτό και Α, νες, ξεκίνησα Darkening sky, that is why. 49, του Πάμπλου Νερούδα όπως το ερμήνευσε ε, φωνή και τραγούδι η Λουτσιάνα Σούζα ο, τον ξέρεις τον Neruda... Νερούδα ναι, ναι. χαρακτηριστικά ξέρω και ε, ένα απόφευμα του που λέει mm -hmm. ότι η ποιηση δεν ανήκει σε αυτός που την γράφουν αλλά σε εκείνους που την έχουν ανάγκη ναι ο Νερούδα είναι από τους κορυφαίου ε, ναι. ποιητές έτσι όπως ξέρεις και όντω, ε, σε αυτού που την έχουν ανάγκη την ποιηση ε, Ξένια, νομίζω ότι την έχουμε όλοι ανάγκη σήμερα, την ποιήση. Ε, ανάλογα ο καθένας με τα ενδιαφέροντά του. Αλλά πιστεύω πως όποιος ασχολείται με την ποιήση, ε, του ανοίγει νέου δρόμους. Κάθε ποίημα είναι ένα ταξίδι. Και πιστεύω πως όποιος ε, ασχοληθεί με την ποιήση και καταπιαστεί με αυτό, δεν έχει κάτι να χάσει. Mm. Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, ναι. ε, Εγώ θα έλεγα και το άλλο όσον αφορά την, την ποιήση και τη ρίση αυτή του Νερούδα. Ε, πολλές φορές ε, έχουμε ακούσει και εγώ ιδίως έχω ασκήσει κριτική σε συγγραφής από εδώ από την εκπομπή ε, και φαντάζομαι ότι είδες εκεί και επίσης ότι γράφουν... Ε, ε, με τον τρόπο που γράφουν... σου δείχνουν ότι δεν υπολογίζουν τον αναγνώστη. Αν έτσι. Ε, και φαντάζομαι... κάπου έχει δίκιο η νερούδα ε, και ίσω αυτό απευθύνεται όχι μόνο σε εμά που διαβάζουμε, ναι. όσοι διαβάζουμε. Έτσι, εγώ είπα ότι δυστυχώ ελάχιστα διαβάζουμε. <laughs> Εσύ ξέναγε, διαβάζει πολύ περισσότερο. <laughs> εμά, αλλά έχω την αίσθηση ότι απευθύνεται και ακόμα περισσότερο σε αυτού που γράφουμε. Δηλαδή, να, εγώ το εκλαμβάνω σαν να λέει ε, γράψτε με τρόπο ε, που, να, που να μπορείτε να μιλήσετε στον κόσμο, να σα καταλαβαίνει ο κόσμο. Δεν ξέρω ναι. αν αν είναι σωστό όπως το ερμηνεύω αλλά να, να στείνει ίσως η μαγεία της ποιησης, ε? ναι ε, βασικά σε πολλά ποιήματα είναι δύσκολο να κατανοήσει αυτό που θέλει να πει, να πει ο ποιήτης όπως και γνωστή φράση. <laughs> <Ακριβώς>. <laughs> αλλά όταν το ο καθένας εντάξει ανάλογα και με την, τις εμπειρίε του και ε, όσα έχει περάσει τα βιώματά του καταλαβαίνει και άλλο πράγμα τη φαντασία του ε, το μαγικό είναι όταν φτιάχνεις μία εικόνα από αυτά που λέει ο και τελικά καταλαβαίνεις ε, τι θέλει να πει και προ τα που σε ε, πηγαίνει. Έτσι. Ε, πολύ σημαντικό. Επιρία στην ποιηση, σε αντίθεση με την πεζογραφία, ο αναγνώστης είναι πολύ πιο ελεύθερος να σχηματίσει ότι εικόνα yeah. θέλει με το μυαλό του. Yeah. Αυτό είναι πολύ βασικό. Και κάτι που είπες πάρα πολύ σωστά ότι έχουμε τα βιώματά μα ο καθένας και μέσα από αυτά ε, ερμηνεύουμε, ε, προσλαμβάνουμε... Ναι, διαφορετικά. Έτσι, προσλαμβάνουμε διαφορετικά την την ποιήση και το αυτό το τι θέλει τέλο πάντων ε, να μας πει ο ποιητής ε, και νομίζω το επόμενο είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό ε, παράδειγμα που ο καθένας μπορεί να το εκλάβει ε, με τα βιώματά του ένα πολύ διάσημο έτσι, αλλά δεν ήταν τραγουδή ήταν επίμα που στη συνέχεια μελοποιήθηκε και μάλιστα από έναν ούτως μα μας mm. έτσι δεν είναι, για ακούστε το Υπότιτλοι AUTHORWAVE Σου άρεσε η ξενιά. Ναι, πολύ. Ένα, ένα εμβληματικό για, τουλάχιστον για εμά το, στην Ελλάδα τραγούδι από το νομπελίσθημα στο Γιώργο Σεφέρη, Η Άρνηση, ή αλλιώ το Περιγιάλιο όπω το ξέρουν οι περισσότεροι. Μελλοντοποίηση μήκη οδωράκη βέβαια. Και εδώ η εκτέλεση είναι με τη, με τη Μαρία Φαραντούρη. Η κλασική εκτέλεση που ξέρουν οι περισσότεροι είναι αυτή με το Μπιθικότσι. Το αλλά το προτίμησα μια πιο έτσι, πώς να το πω απαλή, απαλή, φωνή, απαλή ε, με λιγότερο μέταλλο σε σχέση με το Μπηδικότσι ε, ε, τη Φαραντούρη λοιπόν και βλέπετε ότι ε, αν υπάρχει το κατάλληλο ταλέντο πως ένα ποίημα μπορεί να δώσει ένα ωραότατο τραγούδι, ε, τραγούδι έτσι. Ε, δυστυχώς δεν ισχύει και το αντίστροφο. Ε. Yeah. δεν είναι κάθε τραγούδι ένα ωραότατο ενώ οράδο το ποίημα. Ε, να σου ρωτήσω από έτσι τώρα κανείς τα ναι. τώρα μπήκες την ποιήση ε, ποιους έτσι έχεις με ποιους πίτες έχεις, έχεις εξοικειωθεί έχεις διαβάσει έχεις ε, να άρχισα λίγο με, με Σεφέρη, Γιώργος Σεφέρη ε, τώρα κατευθύνω προς τη Κική μουλά που είναι έτσι κάτι Σ... πιο ελαφρύ και τον άντρα τη τον Άθο, ο οποίος την έκανε να αγαπήσει την ποιή, της την γνώρισε. Mm. Πιο γνωστή είναι η Κίκη, και όχι ο Άθος, ναι, αλλά... Ναι, είναι η την δημολά, την έχω κορδίσει. Αυτός ναι. είναι πιο... Πιστεύω είναι καλύτερος από αυτήν, και αυτή είναι εμπνεύση και από αυτόν. Ε, Τάσο Λίβαδη, λί, Νίκο Καζατζάκη και λίγο Καριωτάκη, βέβαια είναι πιο βαρύ και... Όχι ακόμα, αργότερα, πιο πολύ <laughs> με τον Καριατάκη. Αργότερα με τον Καριατάκη. Ναι, είναι πιο βαρύ ο Καριατάκης. Ναι. Και εκεί μου βέβαια πιο σύγχρονη ναι. ποιήτρια, αλλά αυτό για το σύ... ομολογώ για τον σύζυγό της ε, δεν το ήξερα. Ε, εγώ τώρα πρόσφατα το έμαθα, ήταν τριπι... τραπεζική υπάλληλο, και όταν παντρεύτηκε με τον άντρα τη ε, γνώρισε την ποιήση από αυτόν και ε, γι' αυτό όλα τα πείματα της συναφιερωμένας στον άντρα της, όταν ζούσε σε αυτόν και με, μετά στη μνήμη του. Ναι. Ε, πράγματι, πο πολύ ενδιαφέρον και συγκινητικό, φελε, ναι. ρομαντικό. Ε, αλήθεια, Ξένια, πιστεύεις ότι κάποιος για να είναι ποιητής πρέπει, πρέπει να έχει μια δόση ρομαντισμού μέσα του. Ε, πιστεύω, δεν είναι απαραίτητο, αλλά θα... Τον βοηθούσε καλύτερα γιατί όταν έχεις ε, πούμε, κάποιον που για αυτόν γράφει, ή αυτός εμπνέει ε, όλα είναι καλύτερα και όπως και όταν ένας άνθρωπος είναι ωραιότερος τον μιλά για κάποιον που αγαπάει με λάμψη στα μάτια έτσι και θα δημιουργήσει καλύτερα ε, mm. με ροματισμό για κάποιον που αγαπάει και έχει πολλά να πει για αυτόν, δηλαδή σκέφτεται και γράφει. Μάλιστα, ναι, όντω, όντω. Και έχουμε πει πάρα πολλές φορές και εδώ και στη λογοτεχνία, που συνήθως εγώ ε, σας μιλάω για λογοτεχνία, την τεράστια κινητήριο, να το πω, δύναμη mm. του έρωτα. Mm. Πράγματι. Ναι. Αλλιώς γράφουμε για κάποιον που αγαπάμε, για κάποιον που είμαστε ερωτευμένοι, αλλιώς ε, όταν γράφουμε μια πραγματεία, να το πω έτσι. Μάλιστα, ε, και Καριωτάκη, ε, Καριωτάκης, και αυτό θύμα. Έρωτα. Θα μπορούσαμε να τον πούμε κι έτσι, ε, ίσως. Θα, πιο πολύ τη γυναίκα του τη Μαρία Δημπολιδούρε, αν την έχετε γνωστά, ε, ήταν... Ναι, ε, ε, ε, είναι... <laughs> <laughs> Μέχρι εκεί φτάνουν ο γνώσεις μου. <laughs> <laughs> ήταν μαζί αυτή και κάποιον καιρό και αυτή είχε υποταχθεί, ας το πούμε, έτσι, στον Κοριωτάκη. Όλα τα δυσταμιούματα ήταν για αυτόν, περίπου. Και έχω διαβάσει μερικά που απευθυνόταν σε αυτό και πραγματικά είναι κάτι το ξεχωριστό δηλαδή πώς την έχει επηρεάσει και την έχει κάνει έτσι να ε, αγαπήσει και αυτή την πίση καθώς δεν ξέρω αν ξέρετε στο Ετένα έδειχνε παλιά τη ζωή του Καριωτάκη ναι, Έχω δει κάποια προσβάσματα. Αγκριβά, και αυτή ξεκίνησε με την πίστη για να προσεγγίσει το καριοντάκι και του έδειχνε ποιήματά της και έτσι γνωρίστηκαν. Πάρα πολύ, πολύ ενδιαφέρουσε η ιστορία τους και όντω, πολλές φορές το ερέθισμα ...που θέλουμε, μας έρχεται μέσω κάποιον ανθρώπων... ...εσπανίως θα έλεγα ότι ε, είναι προϊόν... ...εσπανίοι είναι προϊόν εσωτερικής αναζήτησης... Ε, ...μην ξεχνάτε και υποφανόμενος που ακούτε τώρα... ...κάποιοι φίλοι τον κατεύθυνουν εδώ στο Radio Music Heaven... ...και κάποιοι άλλοι φίλοι που δεν ξέρω αν μας ε, ακούνε... ...με παρότριναν και με βοήθησαν να κάνω αυτή την εκπομπή... Ε, ...και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό... Ας ακούσουμε σε λίγο καριωτάκι, ας ακούσουμε τα μελοποιημένα του. Να αβουίζει το τραγούδι απάνω Θεέ μου Τα χάχανα του κόσμου και του ανέμου Το σφύριγμα θα του κρατούν τον ίσο Θα ξαπλωθώ τα μάτια μου, θα κλείσω και ο ίδιος Θα γελώ καθώς ποτέ μου καλή νύχτα το φως χαιρέτησε μου. Θα πω στον τελευταίο που θα αντικρίσω. Όταν αργά θα παίρνουμε το δρόμο η παρουσία μου κάπου θα βαραίνει Πρώτη φορά σε τέσσερον τον νόμο, πρώτη φορά σε τέσσερον τον νόμο Ύστερα και του βίου μου την προσπάθεια μη ποντάς το θα μεραίνει. Με χώμα και μ' αγράφια ωραία, ωραία, Με χώμα και μ' αγράφια. Προσπάθεια μη ποντάς, Το φτιάρι θα με ρένει Ωραία, ωραία Με χώμα και μ' αγκάφια Ωραία, ωραία Με χώμα και μ' αγκάφια. Πώς ήταν η δικαίωση του Κώστα Κοριωτάκη εδώ πέρα ερμηνευμένα από την ειδήλυση Τσαλίκη. Ε, το έχει ξανακούσει ξένια είπε με είναι λίγο βαρύ ο καριωτάκι. Ε, αυτό μπορώ να πω δεν το έχω ξανακούσει. <laughs> Τώρα <laughs> το γνωρίσα. Δεν είναι από τα πιο γνωστά του καριωτάκι, αλλά μου άρεσε η μελοποίηση που έχουν yeah. κάνει και η φωνή τη ειδήλυση νομίζω είναι πάρα πολύ όμορφη. Ε, Όντω, ε, προηγουμένω, ε, καταρχά να καλησπαιρήσω και τον ε, Κώστα, ο οποίο ε, Συνδέθηκε πριν από λίγο και να πω για όσους συνδέθηκαν τώρα, σήμερα συζητάμε κυρίως για την ποίηση. Έχουμε μαζί μας την Ξένια, μια φίλη μας η οποία έχει πρόσφατα ανακαλύψει τον υπέροχο κόσμο της ποίησης και μας μεταφέρει τις εμπειρίες της τόσο από, το, από την εκπαίδευση όσο και από τη λογοτεχνία και συζητάμε τώρα για την υποίηση και τους σε Συζητήσαμε για τους ποιητές, ε, από είπαμε για τους Έλληνες ποιητέ που, ε, που διαβάζει και τις ε, αρέσουν, μας είπε και πράγματα που δεν τα ξέραμε. Ε, από ξένους ποιητέ έχεις, ε, έχεις αποτολμήσει να το πω έτσι, να ασχοληθεί. Ε, όχι δεν έχω ασχοληθεί ακόμα με ξένου. Πάντως έχω ακουστά τον Χωριέ Μπουκάη mm -hmm. Κάποια απόσπασματα το έχω διαβάσει μεταφρασμένα Αυτό όχι κάτι άλλο. Μάλιστα, ξέκινήσα και την εκπομπή με το Robert Burns, το, σκο, το γνωστό Σκοτσέζο, εθνικό σπιτής της Σκοτίας ναι. θα λέγαμε και οι ξένοι δίνουν μεγάλη σημασία στην ποιήση. Ίσως και γι' αυτό και οι δύο μας και ο Σεφέρης και ο Ηλίτης ναι. ε, κατωσύν για την ποιήση τους νομίζω βραβεύτηκαν. Ναι. έτσι και όχι για τα, τα πεζά τους ε, φαντάζομαι ελίτη είχαμε κάνει ε, το καλοκαίρι ξένια δεν ξέρω αν την έχεις ακούσει σε ηχογράφηση είχα κάνει εκπομπή που η μουσική επένδυση ήταν μόνο από, από ελίτη ε, ωραία. Ναι. και φαντάσου μπορούσα να κάνω δύο εκπομπές και <laughs> ίσως και τρει ε, ε, έχει μελοποιηθεί σχεδόν τα το πάντα του ελίτη έχουν ε, ναι. μελοποιηθεί θα έλεγα ε, Ελί, έχει διαβάσει, παρεπιπτόντω. Έχω διαβάσει το μονόγραμμα, mm. κάποια, όχι όλο, κάποια αποσπάσματα και, το... ναι. και κάποια από το άξιονεστή, τα πιο γνωστά. Τα πιο γνωστά αποσπάσματα. Ε, ναι, να, ε, ήταν και το μονόγραμμα και το άξιονεστή έχουν. Ε, πώς να το πω, είναι καθοριστικά να το πω. Ε, mm. <laughs> δεν ξέρω. Ε, Πάντω. Ε, έχουν δώσει το δικό τους ε, στίγμα στην ελληνική ποίηση. Ναι. Και πολλοί κόσμος ε, μπορεί κάτι άλλο ας πούμε, να μην έχει διαβάσει η αποποίηση, αλλά... Ναι, έχει γνωστό αυτό. Έτσι, το, ναι. το γνωρίζει, το γνωρίζει δικά του οξεωνεστή. Ναι. Ακόμη και υποφαινόμενο. <laughs> και εγώ, α πούμε, το μοναδικό είσο βιβλιοποίηση που έχω στη βιβλιοθήκη μου και όπω μπορεί να είστε βιβλιοφόρο και ξένια, δεν είναι και μικρή. Ναι, είναι το. Το οξεωνεστή. Η ποιήση διδάσκεται. Ε, δεν ξέρω πόσοι διδάσκεται. Δεν ξέρω. Ξένια, εσύ ας πούμε θεωρείς βέβαια... δεν ακόμα είσαι στην ανάγνωση. Mm. Ε, θεωρείς ότι θα μπορούσε κάποιος να σε μάθει, να γράφει ποίηματα. Ε, δεν μαθαίνεται. Δεν μαθαίνεται να γράφεις ποίηματα. Δηλαδή, όταν κάποια στιγμή έχεις γνωρίσει μ, τις διαφορές της ποίησης και του πεζουλόγου και γενικά τα χαρακτηριστικά της ποίησης ε, συνήθως σου έρχεται και από μόνο του ας πούμε έχω κάνει κάποιες απόπειρες mm -hmm. ε, και το έχω δείξει σε ε, αυτή τη φίλη μου τη φιλόλογο που σας είπα πριν και έχει μείνει έκπληκτη της άρεσε πάρα πολύ ε, δεν σου ότι κάποιο και δεν είναι κάτι δύσκολο όπως το, ας πούμε, στα πεζάδια δεν, χρει δεν χρειάζεται εκεί κανόνες Mm -hmm. ε, τεχνικές απλά ε, γράφεις και ε, όπως σας είπα και πριν είναι ωραίο το πάντρεμα των λέξεων να πούμε ένα επίθετο με ένα που δεν θα έχεις ιδέα ότι μπορεί να ταιριάξει όμως σου ε, mm -hmm. ε, φέρνουν στο μυαλό μια υπέροχη εικόνα και γενικά σου συμπυκνώνει μια εικόνα η PC, που θα χρειαζόταν ε, μέχρι και σελίδες για να την πετύχει με το παίζολόγο. Μάλιστα όχι, είναι πολύ ενδιαφέρον και κάτι μου έλεγες προηγουμένω για τις ε, διαφορές κάπου είχε ε, ε, ενδιαφερθεί περισσότερο και είχε βρει και πιο τυποποιημένο να το πω πιο εμπεριστατωμένα, ναι, ναι. όχι πιο εμπεριστατωμένα τις διαφορές. Μετα... Θα, θα μας πεις λίγο τις βασικές ναι, ναι. διαφορές όπως τις ε, ε, έχεις... Αρχικά η πίστη διαφέρει σε πολλά σημεία ε, όπως είπαμε, οι διαφορές είναι και εξωτερικές και εσωτερικές. Πρώτα-πρώτα, τα ποιήματα είναι γραμμένα σε στίχους, σε σύρες που έχουν ρυθμό και μέτρο. Δηλαδή, οι συλλαβέ το σκυλούν με ορισμένο τρόπο, ώστε να, παρουσ... να, μορισ... να, παρουσ... να, παρουσ... να παρουσιάζουν στο αφ... το ευχάριστο αποτέλεσμα. Αντίθετα, στο πεζογράφημα τα νοήματα είναι διατυπωμένα σε προτάσεις που η μία ακολουθεί την άλλη με βάση μόνο τους κανόνες της γραμματικής. Οι εσωτερικές διαφορές είναι και αυτές μεγάλες ε, και ο ποιητής χρησιμοποιεί πιο πολύ το συνέστημα και όχι τους κανόνες και όπως και είπα, είπα και πριν δεν είναι άγγη η ομοιοκαταληξία. Το νέο στυλ της ποιησης δεν περιέχει η ομοιοκαταληξία προς τα πεήματα της κικής δουμπλάκωμα και του σεφέρει. Ε, απλά είναι όπως είπαμε στοίχη ε, σε σειρά με ρυθμό Μάλιστα, όχι, πολύ ενδιαφέρον. και ε, βλέπε, ε, βλέπετε τώρα ή ε, ακούτε <laughs> ακούτε, σε ραδιόφωνο είμαστε λοιπόν ε, ακούτε λοιπόν οι φιλόλογοι εδώ πέρα ορίστε, ε, όλη αυτή τη, τη δουλειά να το πω έτσι ε, ένα παιδί του γυμνασίου έτσι ε, που ενδιαφέρθηκε επειδή γιατί ενδιαφέρθηκε και γιατί της αρέσει η ποιήση. Αυτό mm. που της αρέσει ενδιαφέρθηκε ψάξε. Μόνη της βρήκε ε, έμαθε. ναι Έμαθες. Δεν, δεν μου έμαθε κάποια στο σχολείο Έτσι. ας πούμε. Με... Ορίστε. Αυτό δεν είναι όμως ε, εκπαίδευση. Δεν είναι παιδεία. Δεν θα μπορούσε αυτό να αξιοποιηθεί ε, δηλαδή τι, τι νόημα έχει να διδάσκουμε πώς το λέει το μάθημα λογοτεχνία, λογοτεχνία. Έστω, ε, έστω και στη λογοτεχνία μην είναι καθαρά πίση και αντίστοιχο θα μπορούσε να φαντάζομαι να γίνει και ναι. στη λογοτεχνία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί εκεί δηλαδή πρέπει να μείνουμε ε, ξέρετε αυτό που του κατακρίνουμε πολύ, αλλά κανένας δεν έχει κάνει κάτι και ξέρουμε μου θα το δεις όχι μόνο στο γυμνάσιο και στο δίκαιο, αλλά και στο πανεπιστήμιο. Αυτό που λέμε καμιά φορά και στα πανεπιστήμια, η κατάρα του ενός εγκράμματος. Ε, κάτι που είναι σχεδόν ελληνική και μόνο mm. πρωτοτυπία. Mm. Δηλαδή, περιμένουμε ότι ο μαθητής ή ο φοιτητής αυτό, ε, θα πρέπει να μάθει ότι μάθει από ένα και μόνο ε, βιβλίο. Ε, mm. Ναι, <laughs> <laughs> δε, δε. <laughs> Δεν είναι σωστό αυτό. Ναι, σωστό. Έτσι. Ο κάθε, κάθε συγγραφέα έχει τι δικέ του ιδέε και τα δικά του χαρακτηριστικά γιατί να περιορίζεσαι μόνο σε, Ακριβώς. σε ένα συγκεκριμένο. Ακριβώ. Και μάλιστα ακόμα και εκπαιδευτικά με το δούμε. Θέλουμε να μελετήσουμε κάποιο, πώς το, λέτε, πώς το λέτε, κάποια γραμματικά φαινόμενα ναι. ή κάποιε τεχνικέ. Γιατί θα πρέπει να το κάνουμε σε ένα, κείμενο, σε ένα συγκεκριμένο κείμενο, π.χ. σε ένα κείμενο του του ρομαντισμού να το πω και να μην το κάνουμε σε ένα κείμενο επιστημονικής φαντασίας που μπορεί ναι. να αρέσει σε κάποιον άλλον γιατί να περιορίζουμε δηλαδή το είδος του κειμένου και να το συγχαίουμε με αυτά που θέλουμε να, να μελετήσουμε πραγματικά ε, κάποιος προηγουμένως καθώς μου λέει, μεταφράζεται ή δεν μεταφράζεται η ποιήση υπάρχουν ε, διφορούμενες απόψεις κάπου, κάπου έχεις βρει ένα ναι, για τη γνώμη μου η ποιήση είναι αυτό που χάνεται στην μετάφραση η ποιήση αυτό που χάνεται στη μετάφραση Λοιπόν, για να ακούσουμε κάτι το οποίο είναι μεταφρασμένο Και να μου πείτε αν τα κατάφερε καλά ή όχι ο μεταφραστής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 This waltz, this waltz, this waltz, this waltz with its very own A cry filled with footsteps and sand. I, I, I, I. Take this walls, take this walls, Take its broken waste in your hands. With its very own breath A friend and death Dragging its tail in the sea And I'll dance with you in Vienna I'll be wearing the river's disguise The hyacinth wild on my shoulder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 Take this walls, take this walls, it's yours now, it's all that there is. Φαντάζομαι όλοι λίγο πολύ αναγνωρίσατε τη φωνή του Λέονερντ Κοέν και το τραγούδι Take This verse» Πάμε αυτό το Πώ φάνηκε, Ξένια. Πολύ ωραία Είναι μετάφραση όμω. Ο Λέονερντ Κοέν μετέφρασε το αντίστοιχο, δεν θα τολμήσω να το προφέρω στα ισπανικά τον τίτλο, Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Τον έχει ακούσει το Λόρκα. Όχι. Oh. Σαν ποιητή ε, είναι πολύ γνωστό, διάσμο ποιητή, Ισπανό. Έτσι, ε, α, πολιτικοποιημένος βέβαια να σου πω ε, τον εκτέλεσε η δικτατορία του Φράγκο στην Ισπανία ε, πράγματα τα οποία τα, έχετε αλήθεια έτσι, μια, ε, το έχουμε με ξέρει ξένια το χόμπι μου μια ιστορία ε, ισπανικό εμφύλιο σας λένε τίποτα στο σχολείο αλήθεια όχι. Να ναι, ναι. Άντε, τώρα, να εδώ δεν λένε για την Ήπειρο, την πόλη που ζούμε. Είναι ένα μάθημα λέει για όλα τα λατινικά και ελληνικά καράτη, μια παράγραφο για τον καθένα. Και εδώ για το δεσποτάτο της Ήπειρος α πούμε, έχει μισή γραμμή. Κάτι το οποίο κάνει την φιλόλογό που μα κάνει ιστορία την εξοργίζει. Μα έκανε ξεχωριστό μάθημα γι' αυτό. Έτσι. Λοιπόν, αρχίζω να την εκτιμώ πολύ τη φιλόλογό σου. <laughs> Και ερώ, ε, ας, εντάξει, συζητάμε κύριος Γιαπή σήμερα, αλλά ας πούμε και αυτό. Ιστορία, ας πούμε. Πώς είναι δυνατόν ο νέος άνθρωπος να αγαπήσει την ιστορία, να ενδιαφερθεί για την ιστορία, όταν δεν μπορεί να του τη συνδέσεις πρώτα απ' όλα με τις προσλαμβάνω σα παραστάσουμε την ιστορία. Πώς θα ξεκινήσεις από την ιστορία του τόπου του, εκεί που ναι. ζει, εκεί που δημιουργεί. Πώς θα ξεκινήσεις από την άλλη άκρη του... Έτσι δεν είναι, βρεξά γιατί, ναι, ώρες-ωρες ξεχνάμε και τα αυτονόητα σε αυτή τη χώρα, μου φαίνεται. Αλλά το θέμα είναι ότι ο οποίος θέλει, έτσι, αυτή την αίσθηση από κομίζω, οποίος θέλει και με λίγη συμπαράσταση και από τον κύκλο του και τον οικογενειακό και το φιλικό, Να. Ε, κύκλο ε, τον βρίσκει το δρόμο του ναι. αυτό, είναι, ξέρεις, αυτό είναι που μου δίνει ένα θάρρος γιατί ε, όσοι, ξέρεις, όσοι είμαστε λίγο περισσότερο όπως και εσύ ε, της ποιησης, της λογοτεχνίας ε, ώρες ώρες δεν ξέρω αν είσαι μικρή βέβαια ακόμα mm. νεαρή Ποιο το έχει μικρή, δεν, δεν μ' αρέσει αυτό το μικρή. Ε, αλλά έχω, δεν ξέρω έχω νιώσει, μια απελπισία του τύπου. Καλά, μόνο εμένα με ενδιαφέρουν. Ναι, αυτό ναι, το, ναι, το έχει νιώσει ποτέ. Ναι. <laughs> Βλέπετε, ε, και τι θέλει, τίποτα, λίγο, λίγο φαντασία. Ε, ένα παλιό σύνθημα των αναρχικών, δεν ξέρω δεν το έχει που... Όχι των αρχικών, τέλο πάντων, νομίζω των αρχικών, των φοιτητών, των κατεληπιών. Ε, φαντασία στην εξουσία. Δεν, δεν ξέρω. Ε, το ε, εγώ το έχω ακούσει Δεν ξέρω ποιο, από ποιο πολιτικό ή ιδεολογικό χώρο προέρχεται, Αλλά είναι, είναι ένα ναι. εξαιρετικό σύνδυμα Φαντασία, λίγο, λίγο φαντασία ε, χρειάζεται Τέλο πάντων, εντάξει, έκανα τη μικρή παρένθεση για την ιστορία, <laughs> αλλά ναι, ε, αν ξεκινήσω εγώ να μιλάω για ιστορία ξένια. Δεν θα τελειώσω. Όχι. Ε, φαντάσου, εδώ πέρα οι τακτικοί μα ακροτέ, όπω θα σου πούνε, έχω κάνει ολόκληρε εκπομπέ ιστορικά αφιερώματα και θα κάνω και, και άλλε. Παιδιά, όσο μα ακούτε, να είσαστε προειδοποιημένοι. Έτσι, θα έρθουν ε, και άλλε εκπομπέ ιστορικά αφιερώματα. Ε, όμως, γιατί πιάσαμε την ιστορία γιατί λέγαμε για τον Φεντερίκο Γκαρθιά Λόρκα ε, Κάποια στιγμή σου, όχι σου εύχομαι Σου λέω ότι πρέπει εντάξει, Το πρέπει ναι. ξέρεις, στο, πεν, στο πλάνο Όχι με, με την έννοια του, του καταναγκασμού Το πρέπει ότι θεωρώ ότι στις ποιητικές αναζητήσει κάπου ε, βάλε και, και το λόγο Κάτω, θα... έχω, Στίχημα ότι, στίχημα ότι θα, θα σου αρέσει. Και μια και είπαμε για, για το πνευματικά και τα δια. Πάμε και σε ένα λίγο δύσκολο βέβαια κομμάτι, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να ακουστεί και κάτι από αυτόν τον άνθρωπο. Και παντού ξέρω, να το ξέρω που θε η Σουη Ολυμπίχτ, ότι η Αγία δεν θα μείνει. <ΣΣΣΣΣΣ> Γιατί του Σάπσσα με βαθιά, βαθιά, να μην του γυρουν Το την το και την que όλο σέγγι, ο σέγγι, οχτριβά, ο καλό σοριασταν από πάνω. Κι ακόμα ξέρω, πω και τι πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, Ελάδα. O sa derfia, fakti kanarna besiotus, o sa des fakti kanarna njapoteja Pasca. δεν ξέρω αν το έχετε ξανακούσει ε, πνευματικό εμβατήριο το κομμάτι το ε, πήμα η στροφή πως το λέμε η ΟΔΜΠΗΘΗ Άγγελος Συγγελιανός σε μελοποίηση Μ.Κ. Θεοδωράκη και εδώ η φωνή δεν ξέρω πως την αναγνωρίσετε από την ε, ιστορική οχογράφηση του 88 του Αξιοριστή Ανδρέας Κουλουμπής ε, ο ερμηνευτή του τραγουδιού ε, και λιανός τον έχεις ακούσει ξένια. Ναι, ε, βέβαια ε, ποιητή, όχι μόνο ποιητή, εγώ θα έλεγα διανοούμενος αυτό προγραμματικά λέμε διανοούμενος με όλε τι ναι. σημασίε Αγάπησε με πάθο ε, την Ελλάδα, την αρχαία ε, Ελλάδα, Δελφικές εορτέ. Ε, τι να πει κανεί, υποψήφιο και αυτό για Νόμπελ λογοτεχνία. Έτσι, ε, από τις μεγάλες ε, μεγάλες μορφές και εντάξει, λίγο σαν άκουσμα δεν ξέρω, ήταν λίγο πιο υποβλητικό να το πω, να. Αυτό, γενικά η πίεση του Συκηλιονού ε, δεν θα την έλεγε κανείς ανάλαφρη σε καμία, σε καμία περίπτωση αλλά να το άλλο που, που δεν ξέρω ε, που τέλος πάντων εγώ σαν αμύητος έτσι, τι είναι σωστή λέξη, σαν αμύητος στην πίση, να πω ε, Έχω την αίσθηση ότι η ποιήση έχει ένα τεράστιο έυρος ε, συναισθημάτων. Δηλαδή, μπορεί να είναι από πολύ σοβαρή μέχρι πολύ ανάλαφρη. Πο, πώς ναι. και να δηλαμβάνεσαι εσύ που, ε, που τώρα, πούμε, που χωρίς να έχει επηρεαστεί. Έτσι, γιατί κατά ψέματα οι περισσότεροι έχουν επηρεαστεί. Ε, όσοι διαβάζουν ε, διάφορα επηρεάζονται. Εσύ που τώρα ξεκίνησες αυτή την αναζήτηση ως την ποιήση, ε, πώς φαίνεται... Ε, για να διαβάσει πίση αρχικά πρέπει να έχεις καθαρό μυαλό Να συγκεντρωθείς σε αυτό Γιατί ε, σε βάζει μια διαδικασία να σκεφτεί Και να φέρεις το μυαλό σου εικόνες ε, Μα ακόμα και συναισθήματα σου περνάει ε, ε, Είναι κάτι που σε, θα το έλεγα να σε καθυλώνει για κάποια στιγμή ε, Δεν πιστεύω πως υπάρχει... Ε, Α πούμε διαχωρισμό ελαφρύ και πολύ βαρύ, η ποίηση είναι ποίηση, απλά κάποιοι ποιητέ μιλάνε για άλλα θέματα, Α πούμε ο Κώστας Καριωτάκης πολύ συχνά για το θάνατο, mm -hmm. αυτό θα μπορούσε να το πούμε βαρύ, Έτσι. ενώ από αποσυγγική διμουλά για τον έρωτη και ναι, για πιο απλά ελαφρά θέματα. Έτσι ναι. Ε... Αν και ο, ο έρωτας, ε, εγώ προσωπικά δεν θα τον έλεγα λαφρύ ε, <laughs> θέμα, <laughs> <laughs> ε, εντάξει. Ε, Σχεδιά με το θάνατο όμως. Ο, ο, θάνα, ο θάνατος <laughs> όμως είναι δεμφυσβήτητα, βαρύ, ε, βαρύ και σήκω το θέμα, ναι. Και μπορείς να... Ε, και με το με το θάνατο ε, έχουν ασχοληθεί ε, πάρα πολλοί ποιητέ, ναι. όχι τόσο, δεν ξέρω στην Ελλάδα, ίσως, ε, όχι τόσο πολύ, εκτός από τον Καριωτάκη, δηλαδή δεν ξέρω κάποιους προσωπικά εγώ δηλαδή, ε, δεν ξέρω αλλά έχουν την αίσθηση ότι οι, του, οι ξένοι ποιητέ, οι γύριους εγκλοσάξονες έχουν πιο βαριά γραφή όσον αφορά αυτά τα θέματα Όσον αφορά το θάνατο, ίσως είναι και το κλίμα ψυχοσύνθεσή του. Δεν αποκλείεται, δεν αποκλείεται. Και. τώρα κάτι. Είχαμε ξεκινήσει να λέμε. Α, για το εύρο των συναισθημάτων. Πρέπει να έχει καθαρό μυαλό για να διαβάζει πίεση. Σωστό αυτό. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι. Ε, πολλές φορές ε, αντίθετα στη, ε, στα βιβλία ε, λέμε ότι σε απορροφούν, ξεχνιέσαι ε, γιατί βυθίζεσαι στον κόσμο του συγγραφέα υποθέτω. Αντίθετα... Είναι πιο δύσκολο στην ποιήση να βυθιστείς τον κόσμο του ποιητή, να σε εγκληματίσει. Γι' αυτό και πρέπει να έχεις απαλλάξει το μυαλό σου από τα διάφορα προβλήματα και τις που έχεις για να μπορέσεις πιο εύκολα να πεις στο κλίμα και τότε σε εχμαλωτίζει η ποίηση και δεν σε αφήνει. Mm. Μάλιστα. Άρα ίσως και παίρνει το λάθος που κάνουμε πολλοί, έτσι. Που, <laughs> που συγγίζουμε ε, το πήμα σαν, σαν ένα κείμενο, σαν γραπτό λόγο. Ε, Μπορεί δεν αποδύεται γιατί πραγματικά είμαστε, οι περισσότεροι είμαστε, πώ να το πω, στέχνες και του γραπτού λόγου yeah. και σύνομαι, του... <Το <-τύπα> <Τεσύλω> και του παισού λόγου και του έμετρου ε, λόγου. Ε, ε, όμω υπάρχουν, ε, δηλαδή ψάχνοντας το διαδίκτυο που έχουμε και αυτό έτσι, ε, κανείς μπορεί να βρει πάρα πολλά κείμενα και μάλιστα υπάρχουν και, και μαθήματα, να το πω έτσι, που σου βοηθούν να προσεγγίσεις ε, και την πεζογραφία και την ποιήση που σου... Ε, Διδάσκουν σε εισαγωγικά αυτό βέβαια το διδάσκουν το πώ να διαβάσει ε, λογοτεχνία, πώ να διαβάσει ε, ποιήση. Είναι κάτι που ε, δεν, δεν το έχουμε πολύ εδώ πέρα, δηλαδή δεν, ε, δεν το βλέπω να το, ε, να το αξιοποιούμε, αλλά δεν ξέρω αν κάποιο εκδοτικό ή 20 κάτι έχουν κάνει κάποιε προσπάθειες ε, πάντως κάτι είχε γίνει τότε με τι λέσχε ανάγνωση που είχαν κάνει. Oh, yeah. ναι. Υπάρχει κάτι αντίστοιχο για την ποιήση, δεν νομίζω. Ε? Ε, δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει τόσο πολύ. Εγώ πιο πολύ από ό,τι μου είπαν, ε, mm -hmm. γιατί δεν καταλάβανα πολλές φορές ε, αυτά που εννοούσε ο mm -hmm. Και πιο πολύ από ό,τι κατάλαβα και μόνη μου τι θα με βοηθούσε για να διαβάσω ποιήση. Δεν έχω βρει φορές από κάπου. Μάλιστα. Και εδώ αν θυμίσω, δεν ξέρω, την, την ταινία «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών». <laughs> την έχεις ε, δει δηλαδή την, την ταινία. Ε, με έναν επόσπισμα έχω δει δηλαδή. την Εγώ θα έλεγα να τη δει ε, τώρα που μπήκε στον κόσμο της ποιήσης. Ε, θα δεις όλα αυτά που συζητήσαμε και για το εκπαιδευτικό, την εκπαιδευτική προσέγγιση, την παιδαγωγική άδεση, προσέγγιση την ποιησή και για το, τη βοήθεια και τις αναζητήσεις. Νομίζω αυτή η ταινία τα αποτυπώνει έτσι με πολύ όμορφο τρόπο. Κάποιοι λένε με εμπορικό τρόπο. Εγώ θα διαφωνήσω, η επιτυχία της ταινίας δεν ήταν επειδή ήταν έτσι εμπορική, επειδή αυτό... Πιστεύω ότι αγαπήθηκε η ταινία, επειδή πραγματικά είχε κάτι να πει στον κόσμο. Ναι. Ε, Σου τη συστήνω ανεπιφύλακτα. Ε, Περιγουμένου συγγνώμη ξέχασα να καλησπαιρίσω τη Ρέα ε, που μας ε, ακούει και αυτή και να καλησπαιρίσω και το Τζοντοκ που ήρθε και αυτό στην, ε, στην παρέα μας. Ε, ε, ήδη ολοκληρώθηκε πρώτη, μάλλον πέρασε εδώ και η ώρα, η πρώτη ώρα τη εκπομπή, συγγνώμη, μην ξέχασα να σα ε, ενημερώσω. Είμα, είναι η εκπομπή εξλίπρη, ε, όπω κάθε Κυριακή έτσι και σήμερα, 6 με 8. Μαζί μα σήμερα έχουμε καλεσμένοι στο στούντιο την Ξένια, με την οποία πιάσαμε κουβεντούλα εδώ πέρα και μα λέει πολλά και ενδιαφέροντα για την ποιήση. Ένα θέμα στο οποίο εγώ είμαι, είπαμε, έχω μαύρα μεσάνυχτα. Εντάξει, όχι τόσο. Αλλά τώρα με τη βοήθεια τη Ξένια έχω ανακαλύψει και έχω διαβάσει και άκουσα μας είπε πάρα πολλά ε, ενδιαφέροντα. Μετά από την εκπομπή ε, μην ξεχάσετε, ε, στις 9 ακολουθεί η Αλκιόνη με τις Αλκιονίδες νότες Στις 10 έχουμε τη μουσική ενός θεροβάμωνα. Φτάσαμε στα 1978 είναι το δεύτερο μέρος του 1978 Άντε σιγά θα πιάσουμε και τα 80s να είστε εκεί. Και στις 12 για τους ξενύχτιδες του σταθμού θα... Και νοργεύεις με το από τον Κρις Πάτρα, ο οποίος, ε, προφανώς, θα αμας παίξει εντεχνο. Και, ε, και τελειώνει το πρόγραμμα της Κυριακή και ξεκινάει το πρόγραμμα της δευτέρας. Μην ξεχνάτε τη δευτέρα. Μέρα του rock, στις 6, ξεκινάει με Ροκ έτσι η εβδομάδα μας, Live Ροκ με τον Πέτρο, στις 8 πιστεύω η Ένη θα έχει επιστρέψει το πόστο της με τις Ροκ και θα δεν ξέρουμε, ελπίζουμε ότι η ήλιο θα αντιμετωπίσει τα τεχνικά προβλήματα και θα είναι παρούσα στο ραντεβού της με μια ανάσα και στις 12 το βράδυ της Δευτέρας θα έχουμε τον Κροσ με τις εξαιρετικές, όπως πάντα, μουσικές του επιλογές. Επομένω, μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Radio Music Heaven για να ακούσετε όλα αυτέ τις ενδιαφέρουσες εκπομπές και τις επιλογές των παραγών μας. <laughs> Πώς φαίνεται <φέρετε> ξένια. <σχερύνω> ε, <σχερύνω> έχει το Radio Music Heaven, να πω εδώ, ότι ε, είναι πρώτα απ' όλα ένα παρεΐστικό ε, ραδιόφωνο. παραγωγή ε, παραγωγοί... Έχουμε οι παραγωγοί μας τι ε, τις ακουμπές, είμαστε πολλές τέχνες, έτσι, το κάνουμε από αγάπη για αυτό που κάνουμε και... Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Όχι, <laughs> <laughs> πραγματικά. <laughs> δυστυχώ το κανονικό ας πούμε ραδιόφωνο ή αυτό χρειάζεται. Εδώ στο Reading Music heaven οι άνθρωποι που το ε, έχει φτιαχτεί, όλο το site έχει φτιαχτεί από ανθρώπους που αγαπούν τη μουσική, το ραδιόφωνο είναι είναι σημαντικό κομμάτι του site και υπάρχει χάρη στους ανθρώπους που αγαπούνε αυτό το μέσο αγαπούν αυτό που κάνουν και στου παραγωγούς που με το μεράκι τους προσπαθούν να μεταφέρουν να δικαίδει τους ακροατές. και το καλό είναι πως εδώ είναι όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορείτε να εγγραφείτε στο, στο, Radio, στο, σύνομαι, στο Music Heaven ε, να μπαίνετε στο chat, να μας μιλάτε, να συμμετέχετε στα φόρουμ, πολύ ενδιαφέροντα φόρουμ και για τη μουσική γιατί η μουσική είναι άρεκτα συνδεδεμένη με την ποιησή, έτσι δεν είναι ξένοια. <laughs> και εσύ εδώ μπορεί να βρεις Ότι, και γιατί ό, και δική σου εκπομπή κάποια στιγμή, ναι. Ε, πάντοτε είμαστε ε, ανοιχτοί, όπω και, και, και στη δική μου την περίπτωση. Ε, μόνο μόνο ενθάρρυνση είχα από τους ανθρώπου του σταθμού για να ξεκινήσουμε για τέτοια εκπομπή που ομολογουμένως και οι, οι μουσικέ επιλογές της εκπομπή δεν είναι και ότι ευκολότερο ή ότι εμπορικότερο yeah. για το ραδιόφωνο. Όμω να, εδώ είμαστε και κάνουμε, που πέρυσι έχουμε ξεκινήσει και κάνουμε αυτή την εκπομπή. Τι να βάλουμε τώρα ξένα, να πάμε σε κανένα ξένο ποιητή, ε? να, να πάμε σε ένα ξένο έτσι, yeah. να βάλουμε έτσι ένα λίγο πιο, ε, γιατί λίγο βαρύς τον <laughs> έτσι, να βάλουμε έτσι λίγο πιο κάτι πιο ω, ωραίο. Και το αφήνω. ξέρω, το κρίνετε ή ακούστε το και μας λέτε. Ήταν το The Garden of Love, ο κήπο τη Αγάπη του William Blake σε μουσική Rodney Money. Ο William Blake, ξένια μάλλον δεν τον έχει ακούσει, είναι πολύ γνωστό ε, ποιητή στο. Αγγλοσαξονά ποιητή, έτσι, εννοείται. Ε, είναι από του γνωστού, άλλοι ε, γνωστοί ποιητέ στο Gilds, ε, Tennison, ε, γνωστοί ξένοι ποιητέ. Ε, με τι μεταφράσει, ναι είναι ένα θέμα προηγουμένως η ξένια μας είχε πει και ένα ωραίο αυτό για τη μετάφραση ε, ναι ε, πράγματι η ποίηση είναι απείρως δυσκολότερο να μεταφραστεί ναι. σε σχέση με τη λογοτεχνία και δεν ξέρω Είπε κάτι από σπάσματα που μεταφρασμένη έχεις διαβάσει ε, ναι από το Κόρχε Μπουκάη, όπω σα είπα. Mm -hmm. Βέβαια, είναι δύσκολο να μεταφραστεί γιατί ο καθεποιητή έχει τους ιδιωματισμού τις δικές του λέξεις mm -hmm. που εντάξει, δεν γίνεται να μεταφραστούν σε όλη γλώσσα αυτό μια προσέγγιση του. Και τους με αυτό είναι πιθανό να χάνετε κάποια ας πούμε εικόνα που θα ήθελε να δημιουργήσει ο ποιητή και να δημιουργείται μια προσέγγιση τη. Φανταστείτε, εγώ θα πω κάτι, ότι πολλές φορές έχουμε πει και από μικροφόνου, αλλά και συζητάμε και στα φόρουμ που παρακολουθώ για το βιβλίο, αλλά και πολλές φορές και οι ιστολόγοι το διαβάζω και ακόμα και στην πεζογραφία. Mm. Ε, με τη μετάφραση πολύ κατηγορούν κατηγορούν. Ε, πολλές φορές διαβάζεις παράπονο για τη μετάφραση, ότι χάνεται. Ε, κάτι ναι. από το βιβλίο ή πολλές φορές μάλιστα είναι και κακή η μετάφραση <laughs> ε, μου έχει τύχει ε, η μετάφραση ξέρω, να, μην, να μην είναι καλή και χαλάει ακομη περισσότερο την ατμοσφαιρα του βιβλίου φαντάζομαι στην ποιήση θα είναι τραγικά Ναι. <laughs> ε. ναι. Ε, βέβαια ε, αυτό βέβαια, μπορείς να το καταλάβεις μόνο με έναν τρόπο όταν κάποια στιγμή διαβάσεις α, το ίδιο το... Το αυθεντικό, Ναι, το αυθεντικό. Τουλάχιστον, επιμένω στους Άγγλους. Γιατί αγγλικά λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε και ειδικά η δική σου ηλικία. Οι όλοι αγγλικά, φαντάζομαι. Το καλό είναι τώρα με το ίντερνετ και προσωπικά τουλάχιστον, αν κρίνω και από εμάς, αν κρίνω και από μένα, θα σου πρότεινα να διαβάσεις, να δοκιμάσεις, να βρεις το διαδίκτυο κάποια ποίηματα ε, στα αγγλικά και ναι. να, να κάνεις έτσι μία προσέγγιση και υπάρχουν ε, και διάφορα site με, που ασχολούνται με την, ναι. με την ποιήση η λέσχη. Α, η, η λέσχη το η λέσχη του βιβλίου την ποιήση, στα ελληνικά βέβαια ναι. ε, λέγα τώρα για αγγλικά ε, site που μπορεί, να βρεις δηλαδή αγγλικά ποίηματα να τα διαβάσεις να, να, προσε... να, να δεις τι προσέξεις ναι. αγγλικά ε, βέβαια είναι Φύσια δύνατο να γνωρίζουμε όλες τις γλώσσες... ...ο οποίε γράφονται πείματα... ...αλλά δεν αν γνωρίζουμε ε, αγγλικά... ...γιατί τουλάχιστον του, από εκεί... Να, yeah. μην, ...να μην ξεκινήσουμε να αξιοποιούμε από εκεί. Και σα, δεν ξέρω αν ισχύει στην ποιήση... ...δεν μπορώ να αποτολμήσω τέτοιες, τέτοιους παραλληλισμού, Αλλά τώρα στη λογοτεχνία... Ε, ...με βοήθησε πάρα πολύ αυτό δηλαδή... ...να διαβάσω κείμενα... Ε, και μου ήταν γνωστά στα ελληνικά, το διαβάσω στο πρωτότυπο στα αγγλικά, ε, αποκατάς μια άλλη αντίληψη για, το, mm. ε, για, για τη δομή, ε, για το ρυθμό, να το πω έτσι. Mm. Για το, mm. ναι. Φαντάζομαι στην ποιήση ε, θα, θα, θα ισχύει ακόμα περισσότερο αυτό. Έχει μια κοινή ε, δυσκολή ποιήση να μεταφραστεί. Το αναγνωρίζω. Ε, έχουν μεταφραστεί όμω ποιητέ όπω ξέρει ναι. και στα αγγλικά αλλά και οι δικοί μα ποιητέ έχουν μεταφραστεί στα... Ναι. στα αγγλικά και σε άλλε γλώσσε δηλαδή. Ε... Περισσότεροι ποιητέ ε... δεν ξέρω αν ε... δηλαδή φαντάζομαι υπάρχουν και γλώσσε οι οποίε ε... μου είναι άγνωστε. Ε... Λόρκ α πούμε που είναι Ισπανό, ναι. η Νερούδα. Βέβαια ε, αν ξέρει Ισπανικά μπορεί να, να διαβάσει του Ισπανού και όλου του Λατονοαμερικάνου και αυτοί είναι αρκετοί. Αλλά εντάξει είναι, είναι θέμα του μέχρι πόσο μπορεί να ασχοληθεί Τι, τι χειρή αυτή μπορεί να ασχοληθούν με όλα αυτά Δεν νομίζεις ναι. δεν, ε, ε, Εγώ προσωπικά δεν έχω να πω Αλλά μην εκείπαμε εκεί για Λατινοαμερικάνους Να ακούσουμε έτσι κάτι που έχει σχέση Πολύ βάρος Ήτανε σκοτάδια στι κιλάτε στο ρώνονται τη φωτιά στα χάντια, του Ρίδα, του Ρίγα, Ρίγα τερέου παιδί του αντομίου, ηκονών και του πασπατζότερ. Ότι αγέρου ένα μόνο είναι γνωστό. πως είμαι γιο μου. Είσε κουρίδα, κουρίδα Του αγχωρίζουν οι και του Αμερικής Ένα μονάχα Ότι είναι γνωστό είναι γιος του Δεν είσαι όνειρο Είσαι η αλήθεια Μπολιβάρη είσαι ωραίος Ωραίος σαν Έλληνες Είσαι του Ρίγα, Ρίγα Περαίου παιδί Του Αντωνίου οικονόμου Και του Πασπατζόμου αδερφός Είμαι ο ελευθερωτή τη νότια Αμερική. Ένα μονάχα είναι γνωστό πω είμαι γιο μου. Το τη τη νόπια Αμερική. Ένα μονάχα είναι γνωστό που σημαίνει ο Μια και είπαμε για Λατινική Αμερική. Ο Μπολιβάρ λοιπόν, ε, βέβαια δεν ήταν ποιητής ο Σίμω Μπολιβάρ, ήταν... Ε ένας οραματιστής θα έλεγα, ένας επαναστάτης θα έλεγα αγωνίστηκε στη Λατινική Αμερική κατά της απικιοκρατίας και ήταν, έδωσε ε, η Βολιβία α πούμε περί το όνομά της χώρα από τον Σιμμόμπολιβάρ αγωνίστηκε λοιπόν για την εξαρτησία των χωρών της Λατινικής Αμερικής και προ του ο Νίκος Εγκονόπουλος, άλλο μεγάλος Έλληνας έγραψε αυτό το ποίημα Μπολιβάρ το οποίο μελοποίησε Στη συνέχεια ο Μάνος Χατζιδάκης και εδώ πέρα είναι μια εκτέλεση με το Βασιλί Λέκα που, που ακούσαμε. Έμαθες και, εμ, και μας έμαθες εσύ πράγματα. Και έμαθα πήρε πήρες ερεθίσματα, το προτιμώ έτσι σαν αυτό. Ερεθίσματα δίνουμε και πραγματικά δεν πιστεύω ότι κάποιος μπορεί να μάθει σε κάποιον, σε κάποιον άλλον. Ερεθίσματα μπορεί να δώσει. Και κα... μετά αργότερα ο άλλο να τα. αν τον ενδιαφέρει, να ναι. τα καλλιεργήσει και έτσι. έτσι θα μάθει. Έτσι θα μάθει. Το, το, το, ίδιο, το ίδιο γίνεται και σε όλα. Ναι. Είτε, είτε μαθηματικά είναι αυτά, είτε ε, πεζογραφία, είτε πείς, είτε Με το ζόρι δεν μαθαίνει κανεί. Αν δεν θέλει να μάθει, yeah. όσο και να το, το δείξει, δεν πρόκειται να μάθει. μόνο ερεθίσματα μπορούμε να δώσουμε, που εκεί και πέρα το τι θα μάθει ο καθένας είναι προσωπικό του θέμα. Προσωπικό του θέμα. Ε, ελπίζω, δεν ξέρω, σε κάποια εκπομπή πιστεύω θα μας κάνεις την τιμή να, δι να μας διαβάσεις και κάποια από τα δικά σου yeah, τα, τα Δεν έχει μαζί σου κάτι να μας διαβάσεις τώρα ή δεν έχεις κάτι τώρα... έτοιμη. Έχες? Όχι. Όχι. <laughs> γι, αυτό, ε, γι' αυτό λέω. Εντάξει, σε, σε άλλη κομπή, άλλωστε, εντάξει, η καλλιτεχνική δημιουργία ε, τη σέβομαι με την έννοια ότι ο καλλιτέχνης ε, βγάζει προς τα έξω αυτό που θέλει όταν νιώθει ότι είναι έτοιμος. Έτσι. έτσι, όταν είναι έτοιμος να το βγάλει. Ε, δεν μπορείς να... Ε, γιατί ειδικά η ποιήση που φαντάζομαι είναι πιο, να το πω, ε, πιο συναισθηματική, να. Να. Έτσι, το... σε σχέση με την πεζογραφία πάντοτε έτσι. Ε, αν δεν νιώθεις ο ίδιος καλά ότι, ότι έχεις καταφέρει να, να... να βάλεις στο χαρτί αυτό που σου να δώσεις προφανώς αν... πώς θα δώσεις τους άλλους έτσι. Ε, αλήθεια έχεις ε, αυτή η εικόνα που, ε, που όλοι έχουμε για τους... και για τους πεζογράφους αλλά και για τους ποιητές να, να γράφεις, να μοντζωρώνεις, να πετάς χαρτάκια. ναι ναι, ισχύει. Στι δοκιμέ της δική μου. Ναι, ναι. <laughs> <laughs> ε, μερικές φορές Μερικέ φορέ σκέφτομαι πω αυ αυτό που έχω γράψει δεν θα, δεν θα το σκεφτεί ο αναγνώστη ναι. και δεν θα το κατανοήσει. Οπότε σκέφτομαι κάτι να το αλλάξω, αλλά. Μετά μου έρχεται στο νυαλό ότι όταν διαβάζω εγώ τα καταλαβαίνω όλα από τους άλλους έτσι γιατί να κάνω τόσο εύκολο στον αναγνώστη τι θέλω να πω, αλλά όπως είπατε και πριν είναι το καλύτερο να παίρνουμε υπόψη και τον αναγνώστη και να τον βοηθάμε να καταλάβει. Αυτό που θέλουμε να πούμε. Να το βάλουμε στον κόσμο ναι. μας. Να το δώσουμε δικίνητα να μπει στον κόσμο. Αλλά είδατε, ε, αυτό που λέω έτσι, ίσως μελοδα, λίγο μελοδραματικό, η βάσανος της δημιουργίας... Το βασανίζει ναι. στο, στο μυαλό σου τι, και όπω είδατε, η δημιουργία δεν είναι απλά κάθομαι, κάθομαι γράφω ό,τι αυτό έχει προποθέσει διάλογο και αναζήτηση με τον εαυτό μα. Ναι. όπως είπε, σα βίνω, γράφω, ναι. το σκέφτομαι, θα αρέσει, δεν θα αρέσει και ναι, πράγματι πε το είσαι που το έχει διατυπώσει τόσο ωραίο, δεν το σε μένα. Εγώ πιστεύω ότι από τους καβγάδες με τους άλλους βγάζουμε ρητορική ενώ από τους καβγάδες με τον εαυτό μας βγαίνει η ποιήση. Έτσι. Έτσι. Με τον εαυτό μας. Καυγάδες με τον εαυτό μας ε, με, και βγάζουμε ποιήση. Πράγματι. Ρητορική. Και η ρητορική είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον, κάτι το οποίο δυστυχώς... Ε, έχει χαθεί στο ε, ε, Έχει χαθεί εδώ. Να. Σε πληροφορώ όμω ότι η ρητορική... Ε, στα, στον πολιτισμένο τέλο πάντων να το πω, στα ξένα πανεπιστήμια στα καλά πανεπιστήμια του εξωτερικού ε, μπορείς να μάθει, διδάσκεται η ρητορική και μάλιστα υπάρχουν και ολόκληρε λέσει που είναι εφιερωμένε στην τέχνη τη ρητορική mm. μπορεί να πας να ακούσει να συμμετάσχει να μάθει την έχουν σε υψηλή εκτίμηση τη ρητορική εδώ πέρα που την γεννήσαμε, τη ρητορική, έτσι. Στην χώρα ναι. που γεννήθηκε η ρητορική, έχει ατυχήσει. Βάζω στο εκπαιδευτικό σύστημα και δεν ξέρω και παρά εξω. Κυρίω στο εκπαιδευτικό. Έτσι, διαφωνή, δηλαδή υπάρχει διάλογο. αλήθεια. Κάτι τώρα ξανά έχουμε να πεις τα σχολικά. Ε. Γίνονται διάλογοι στην, στην τάξη, έτσι. Ε, τώρα για να σα πω την αλήθεια. Εγώ πιστεύω ότι οι πιο πολλοί καθηγητές είναι σαν απόλυτη δεν, δεν λαμβάνουν υπόψη τους τη γνώμη των μαθητών και mm -hmm. ε, πιστεύουν, εντάξει είναι δίκιο ότι αυτοί έχουν ε, το πάνω χέρι και τη γνώση, και, ναι, τη γνώση ναι. αλλά που ξέρεις, μπορεί και κάποιος μαθητής να σου μάθει κάτι να πάρει ένα δίδαγμα mm -hmm. και καλό θα ήταν να συζητάς με τους μαθητές ναι και όχι να πιστεύεις ότι κρέμονται αυτοί από σένα και Μ, να είσαι απόλυτα. Ναι, ένα άλλο είδε, Είδατε πω εμπειρικά ένας μαζίτης μπορεί να τα πει καλά. Είναι αυτό που λέμε το θέμα της του εξ κάθεντρα. Υπάρχει όρος για αυτό. Mm. Το, το, τον, από καθέδρας που λέμε, από έδρας. Πράγματι όταν είναι ένα... Πραγματικά πολύ δύσκολο για τον εκπαιδευτικό ανεξαρτητή τους στην οποία βρίσκεται να διαχωρίσει αυτά τα οποία πρέπει και είναι απόλυτα τα οποία πρέπει να πει, π.χ. Ναι. στα μαθηματικά ή ακόμα τους κανόνες της γραμματικής, της ορθογραφίας. Εκεί δεν χωρί συζήτηση, έτσι. Ναι. Αν και στην ορθογραφία όπως θα έχει διαπιστώσει με τα χρόνια παντού χωρί συζήτηση. <laughs> ναι, ναι. Εσεί το βγω τώρα με τι το γράφετε. Εμεί <laughs> το, το γράφαμε. Εμεί μα έπεφτει ο βαθμό να το γράφουμε με β. Εσεί τώρα yeah. το γράφετε με β. Εμεί το ε, υψηλον. με ήψιλον. Ε, με ήψιλον το γράφω Γιατί έχω δει τώρα το γράφουν και με β. Το έχω δει σε βιβλία με β και μου έχουν πει φωτά. Εμένα μου σε ένα διακόμισμα μου διόριθε τη συγγνώμη. Το έχω γράψει με δύο γάμα. Mm -hmm. Όπω το κανονικό. Και μου λέει, όχι με ένα. Λέει, εγώ ξέρω ότι το μνημείο μετατρέπεται σε γάμα και έτσι έχουμε δει. Εγώ σου λέω ότι γράφετε με ένα μουλί. Ε, εντάξει. <laughs> Βλέπετε, ούτε και η ορθογραφία είναι τόσο πολύ. Αλλά ναι, εκείνη το, το δύσκολο και καλά ε, για το δημοτικό. Αλλά όταν περνάμε σε γυμνάσιο, σε ηλικίο και πέρα πρέπει, είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει ο εκπαιδευτικό ε, αυτό που λέμε η επιμόρφωση και η πόσο προετοιμασία πρέπει να κάνει ο εκπαιδευτικό για το μάθημα. Δεν είναι μόνο ε, τα σίγουρα, τα στάνταρ που πρέπει να σου πω, ο yeah. κανόνος που τον λέει και το, το βιβλίο, ε, το θέμα είναι πώς θα καταφέρει αυτό, να, να, πού που τελειώνει η αποκαθέδρας διδασκαλία ε, και πού αρχίζει το διαλογικό μέρος του μαθήματος. Και δυστυχώς το δεύτερο, ε, αν ισχύουν οι δικέ μου εμπειρίες από τα σχολεία, κάπου, yeah, yeah, yeah. Όχι, κά, κάπου έχει χαθεί. <laughs> Περίπου δεν αρχίζει καν. <laughs> δεν αρχίζει καν. Δεν ξέρω, εμείς, στην έκθεση λίγο κάτι, Κάτι γινόταν, αλλά και το φιλόλογο που είχαμε, δεν ξέρω αν ισχύει ανησυχεί. τέτοιμα. Ε, Εγώ το παράδειγμα που έχω ότι συνήθως δεν μου αρέσουν καθόλου τα θέματα από την έκθεση και γι' αυτό περιορίζουμε, να θα μπορούσα να γράψω πάρα πολλά. Μια φορά, να μας έλεγε ελεύθερο θέμα, θα μου έλεγε... Πού είναι αυτός εαυτός, δεν τον έχω γνωρίσει πόσο καλά γράφεις. Ε, ναι, υπάρχει ένα θέμα την υποποίηση της έκθεσης. Ε, βέβαια, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να μιλάω για την έκθεση, γιατί, γιατί εγώ που σας μιλάω, είμαι αυτός που τις εκθέσεις του Λυκείου ειδικά ναι. τις ε, έχω χαρακτηρίσει απέραντη προδολογία και Ναι, ναι δηλαδή ε, αυτό που ζητάνε στην ουσία τίποτα. Είναι ένας ε, στόμφος, ένας στόμφος φόδης του λόγου. Πιο πολλοί ε, μαθητές δεν δε γράφουν μόνο στην εκθήση, από τα φροντιστήρια παίρνουν τις ιδέες, ναι. απλά και απλά τις μεταφέρουν στο σχολείο. Δεν είναι ε, πινελιά του μαθητή. Και τις μεταφέρουν και με ένα πώς να το πω, ντυμένες <σφυ> με ναι. εντυπωσιακά. Ε, έχεις διαβάσει σα έχουν το γνωστό απόφευγμα του Σούτσου για το Σολομό. Όχι. Ο Σούτσο, ο αν σα το έχουν πει στο σχολείο, ήταν δημοτικστή, ναι. έγραφε στη δημοτική. Ναι. Έτσι, γι' αυτό και μπορούμε και καταλαβαίνουμε τον ύμνο, στην ελευθερία ήταν θετικό μα ύμνο. Ο Σούτσο, που ήταν ε, τη καθαρεύουσα, να το πω έτσι, ε, είχε γράψει για τον Σολομό το εξή: Ιδέε πλούσιε, πτωχά είναι δεδειμένε. Κάτι <laughs> <laughs> αντίστοιμο κα Λοιπόν είναι και τώρα έκθεση, στην έκθεση Και βλέπεις ας πούμε μια παράθεση Επειδή έχει τύχει να δω εκθέσεις yeah. μαθητών έτσι, Μια απίστευτη παράθεση εντυπωσιακών λέξεων και ιδεών Παντελώς ασύνδετες <laughs> μεταξύ τους Και πολύ άσχετες yeah. και... Έχεις συμβεί, Ας πούμε και σε εκθέσεις που ακούω Που διαβάζω στους μου Διαβάζουν και λέω Πού τα ξέρουν αυτοί, αυτοί, αυτά, δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση τέτοιες λέξεις προδίδονται, δηλαδή κατευθείαν, γιατί κα, δεν παίρνουν το νόημα από αυτό που διαβάζουν και προσπαθούν να κολλήσουν ε, διάφορα κομμάτια μεταξύ του με αποτέλεσμα να βγαίνει έτσι. ένα <laughs> Οτι... να, ναι. <laughs> ακριβώς ένα ένα να το πούμε έτσι <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <μια μίξη. laughs> ένα κολάζ <laughs> ένα κολάζ εντυπωσιακών ε, παραγράφων ε, ναι και εντάξει μετά Πώς ζητάμε ε, από αυτούς τους, τα παιδιά που βάζουμε σε αυτή τη διαδικασία, έτσι, να κάνουν αυτά τα πράγματα, να γράψουν έτσι, πώς τους ζητάμε μετά να κατανοήσουν, να αγαπήσουν τη λογοτεχνία, να αγαπήσουν την ποιήση, να κατανοήσουν αυτά που διαβάζουν. Ε, προφανώς ο, ο άλλος όταν τελειώνει το λίγιο θα έχει χάσει πάσα ιδέα περί γραπτού ε, mm. λόγου, είτε πεζο, είτε έμετρο ε, είναι αυτός. Τέλος πάντων. Πάμε όμως να ακούσουμε ένα και Τι θες ελληνικό ξένο, τι θα προτιμούσες. Έχεις. Ελληνικό. Ελληνικό. Ελληνικό. Α, ένα από τα αγαπημένα μου. Ε, και πίστευω θα σου αρέας. Ναι. Με, συνήθως αρέσει τα, <laughs> τα παιδιά <laughs> της ηλικία σου. Πρώτο ταξίδι έτυχε ναύλο για το νότο. Δύσκολε βάρκε, κακό ύπνο και μαλάρια. Είναι παράξενα τη ίδια τα φανάρια. Και δεν τα βλέπει καθώ λένε με το πρώτο. Πέρα από τη γέφυρα του Αδάμ στην νότιο Κίνα χιλιάδες παραλαβενέ τσουβάλια σόγια μα ούτε στιγμή δεν ελυσμόνησες τα λόγια που σου πάνε μια κουφιανώρα στην Αθήνα στα νοίχια μπαίνει το κατράμι και θανάβι θα χρονιά στα ρούχα το ψαρόλαδο μυρίζει και ο λόγος της μες στο μυαλό σου να σφυρίζει Ο πουσουλάς είναι που στρέφει ή το καράβι Νωρίς πατάρις ο καιρό και έχει χαλάσει Σκατζάρισες μα σε κρατάει λυπή μεγάλη Απόψε ψώφισαν οι δυο μου παπαγάλοι και ο πίθηκο που χαμε κούραση γυμνάση, Η λαμαρίνα η λαμαρίνα όλα τα σβήνει. Μα έσφιξε το κουροσίβο σαν μια ζώνη. Και σι κοιτά ακόμη πάνω από το τιμόνι, Πώ παίζει ο καρτίνι με καρτίνι. Και φαντάζομαι το, πώς η ξένια, το κρουσίβο. Πολύ ωραία. Είναι ποιήση Νίκου Καβαδία. Ο Καβαδίας έχει γράψει ποιήματα, τα οποία έγιναν πολύ γνωστά από τη μελοποίησή τους. Έχει γράψει ποιήματα για τη θάλασσα. Είναι όλα τα ποιήματα, έχουν ε, θαλασσινό θέμα. Ε, και έχουν ερμηνευτεί. Ε, η μελοποίηση εδώ είναι του Θάνου Μικρούτσικου να πω και η φωνή του Γιάννη Κούτρα. Το πιο γνωστό ίσω από το Καβαδία είναι το Μαχαίρι το, που τα έχει τραγουδίσει ο Βασίλη Παπαπού Κωνσταντίνου. Αλλά εντάξει είναι χιλιοπεγμένο, είπα εδώ να βάλω yeah. κάτι άλλο. Ε, τα έχουν ερμηνεύσει πολύ, πολύ σκορπιαστά τα τραγούδια. Και ειδικά η με μελοποίηση του Μικρούτσικου ανέδειξαν τα πείματα του Καβαδία. Ε, δεν ξέρω πώ τα πάνε. τα ταξίδια και. Yeah, <laughs> και πάρα πολύ. Αν σα αρέσει λίγο και έτσι αυτή η θάλασσα. Και το... Ειδικά και εδώ που μένουμε ε, Και εδώ που μένουμε θες δεν θες Η πρέβεζα για όσο δεν ξέρετε Γύρω γύρω έχει τρεις μεριέ Θάλασσα, το αυτό συνεπάγεται Και μόνος είναι οι ανοίες που χρησιμοποιούν καβαδίες Όπως το πουσι ναι. Αυτή η θολούρα που λέμε εμείς εδώ Λαϊκά μας είναι απόλυτα γνωστές Βλέπουμε και τα καράβια που ενέρχονται στο λιμάνι. Έτσι, είμαστε λίγο κοντά, στη... σε αρκετά. Ο... Αρκετά κοντά σε αυτά που λέει ο Καβαδία. Και, είναι και... Ε... βγάζουν μια μελαγχολία τα ποίηματά του, πρέπει να πω. Να. Έτσι, είναι από τα λίγα ποίηματα που λόγω τη μολοποίηση κυρίω έχουν ενδιαφερθεί και έχω διαβάσει κάποια. Ε... Βγάζουν μια μελαγχολία, αλλά είναι έτσι, Καλή μελαγχολία, δεν είναι καταθλιπτική. Yeah. Ε, ναι, πρέπει να τη μελαγχολία από την κατάθλιψη. Ε, εδώ πέρα, δεν ξέρω, ελπίζω να μην έχουμε προβλήματα με το, το σταθμό. Δυστυχώ, κάτι mm. το site του Όχι, ε, okay, κάτι για μας κάνει το site του σταθμού και δεν ξέρω, παιδιά πείτε μας αν εδώ στο chat, και μα μας αν όλα πάνε καλά και με την ακρόαση δεν πειράζει τέλος, αλλά τουλάχιστον ο καιρό δεν είχαμε διακοπέ ρεύματο ή οτιδήποτε μας άφησε να κοντεύουμε στο τέλος της εκπομπής μας ε, Ξένια, πριν πάμε σιγά σιγά προς το τέλος είναι κάτι που κάτι μου είπες ότι θα ήθελες να μας ε, απαγγείλεις Έχω κάποιους στίχους στους στίχους του Ρίτσου που Έτσι. μου έχουν κάνει εντύπωση. Και νομίζω ότι... Να σας αφήσουμε <laughs> αυτό. Ε, όχι, δεν θα με. Θα γυρίσουμε για την αποφώνηση. <laughs> αλλά λοιπόν, επομένω, ε, δώσω λίγο προσοχή <laughs> να ακούσουμε την εξέγια μαγέ του τίτλου αυτού. Θα σου πω ποια, μονα... ποια μοναξιά με τρομάζει περισσότερο. Εκείνη που τη νιώθεις μέσα στο πλήθος, γιατί κανείς δεν ακούει τα λόγια σου. Δεν μετρά τους παλμούς της καρδιάς του, δεν απλώνει το χέρι να πιάσει το δικό σου. Απλά σε παραμελεί και πολλές φορές σε σπρώχνει για να περάσει. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε, ε, Ξένια. Και σε επόμενη εκπομπή που θα σε έχουμε φιλοξενούμενη, γιατί όχι και σε δική σου εκπομπή θα, <χωρή> ακούσουμε... θα θέλαμε να ακούσουμε και δικά σου έργα. Πάμε να ακούσουμε ένα αγαπημένο κομμάτι, όχι μόνο δικό μου, αλλά πολλών φίλων που, ε, που μας αρέσει ένα συγκεκριμένο είδο λογοτεχνίας και επιστρέφουμε εδώ πέρα για τις ε, αποφωνήσεις. ore nan Inti larieleni o ortaneari I fal malina, imbe metarisi e un tupac alakirio, mirio yale si vanu anaro. Φαντάζομαι δεν έχει ξανακούσει κάτι τέτοιο. Όχι. Ούτε τη γλώσσα θα αναγνώσει. Ε, να πω εδώ πέρα ότι το Ναμάρια είναι ένα ποίημα στη γλώσσα των ξωτικών. Η γλώσσα των ξωτικών, των ξωτικών του Τόλκιν, Άρχοντα των Βαχτυλιδιών. Κάπου θα έχει ακούσει τον Άρχοντα των, ναι. των Βαχτυλιδιών και τον Χόμπιντ, ε. <laughs> Λοιπόν, ο Τόλκιν, ο καθηγητή, ε, εκτό από την επική αυτή φαντασία που έγραψε, ήταν γλωσσολόγο και έφτιαξε μια γλώσσα πραγματική, ε, σχεδόν πραγματική θα λέγαμε, τη γλώσσα των Ξωτικών, την Κουένια, ε, και στην οποία πολλοί ο κόσμος έχει κάνει ολόκληρες μελέτες, περίπτωσης από διετριβές, και μέσα στα βιβλία του Τόλκιν έχει γράψει και ποίηματα και, και τραγούδια που υποτίθεται, τραγούδια σαν, να είναι Ξωτικά. Αυτό λοιπόν είναι ένα ποίημα του Τόλκιν, το οποίο ε, μελοποιήθηκε, έγινε και τραγούδια και είναι από τα ωραίότερα ε, τραγούδια που έχει γίνει. Λοιπόν ε, Φτάσαμε στο τέλος όμως της εκπομπής Ξένια να σε ευχαριστήσουμε Πάρα εγώ πολύ που σας ευχαριστώ που, που εφιλοξενήσατε Μαζί μας θα χαρούμε πάλι να σε φιλοξενήσουμε. Θα, θα χαρούμε κάποια στιγμή να σε ακούσουμε Και με δική σου ε, εκπομπή Όπως είπαμε δικά σου ε, τραγούδια Εγώ εδώ να καληνυχτήσω ε, Εγώ και Ξένια να σας καληνυχτήσουμε ε, Να έχετε Μια καλή εβδομάδα Όλοι και θα δώσουμε ραντεβού την επόμενη Κυριακή. Άρχισε και το Τριώδιο σήμερα. Πάμε σε mm. Απόκριες. Πρώτο Φεβρουαρίου, καλό μήνα. Έτσι. Ε, δεν θυμάμαι να το είπαμε. Να σε ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόση και ξένια να κλείσουμε με ένα λίγο έτσι αντισυμβατικό ναι. τραγούδι μια και λοιπόν είμαστε από την πρέβεζα που γίνεται αυτή η μετάδοση εκπομπή. ας ακούσουμε και το ομόνυμο του Καριωτάκη στην ερμηνεία του Βασίλη Παππο Κωνσταντίνου λοιπόν από εμάς καληνύχτα, να είστε όλοι καλά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 Τα ζούμε στου τα είναι χαρού. Βάσει σπρουρά, Τη μερίδα βάση του ρεξι κονταρχία πρεπέζη.